Προλαβούσε τον όρθρον επερι και βρούσε τον λίθον αποκυλησθέντα του μνήματος, οίκον εκ Αγγέλου, τον εν φωτεία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν την ζητείτε ως άνθρωπο. Βλέπετε τα εντάφια σφάργανα δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός αστων θάνατον ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος, το των ανθρώπων.